Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού, ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη της πιο σκληρής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας τα τελευταία πέντε χρόνια. Δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίε του ελληνικού λαού. σαν έκλαψε χτες. πάλι, εδώ δεν τον Σα μέτρησε. Στα μνημόνια ε... που υπέγραψε. Ε, ναι, όπω το είπε εδώ. Λάξε. Είναι μια νέα βερσιόν. Θυμάσαι το Γενάρη στην Ελλάδα. Όταν κάθε λέξη από ναι. το Σύνταγμα. Δεν, αυτό ήταν τότε, το Γενάρη. Το Σύνταγμα ήταν. Ναι, γιατί τα γινόταν φορά αριστερά. δεν είναι αριστερά. Να δακρίζει επειδή είσαι κάθε λέξη από το συγκεκριμένο Σύνταγμα. Εντάξει, που το φτιάξω καραμαλή και το βελτίωσε λίγο ο Παπανδρέο και ο Βενιζέλο. Φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν μα περιορέξει ως... Καλύτερα να δακρίζει για το μνημόνιο που έφερε. Να το τώρα ήταν ειλικρινή. Τα είπε χτε αυτά. Το είπε χτε ότι δακρίζει γιατί είναι κάθε λέξη τη μνημονιακή. Αυτή τα αυτή κατάστασης που, που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Το έχω και σε άλλη εκδοκή. Εγώ συμφωνώ. συμφωνώ. Ε, όλοι συμφωνούν. Όλοι συμφωνούν και, και στηρίζω Αλέξη Τσίπρα. Ενώ με το, το Σύνταγμα δεν το συμφωνούσαμε. Όχι, αλλά με αυτό συμφωνούμε. Ε, όλοι στηρίζουμε Αλέξη Τσίπρα. Είναι δυνατόν Μα, ε, εγώ είχα κάποιε συστολέ. Όχι. κακός, ναι. κακός. Ναι. Δεν είχες και λόγου να τι έχει. Δεν είχα λόγου. Αλλά αυτό, είχες? Μα, δεν, δεν ξέρω. Να έχει συστολέ και. Ε, λίγο με ταρακούνησε, ρε παιδί μου. Περίμενα άλλο. Τον, τον Αλέξη. Είχ... Αλέξη. Τον είχα πούρο κομμουνιστή. Αλλά δεν είναι. Τον, τον Αλέξη. Αλέξη. Γιατί δεν είναι. Ναι. Μα πήγε και τρέναν τη Δεν είναι. Τράνταξε το Σόιμπλε, του ανάγκασε να κάνουν κολοτούμπα. Ναι, ηρεμήσαν τώρα όμω. Έχουν ηρεμήσει. Ό,τι πει ο Αλέξη είναι όλοι αυτοί. Ε, ε, τώρα... Τόσο απλό ήταν, τόσο εύκολο ήταν. Ο, ο Αλέξη είναι φίλο μα, λένε οι Γερμανοί. Ναι, κάπω έτσι. Ε, το ε, Κάπω ακριβώ έτσι. Έχω και δεύτερη εκδοχή. Α, μα το καλό, ωραία. Όλο, <laughs> <laughs> όλο αυτό γιατί χτε τα ξαναθυμήθηκε ο ίδιο και ξαναδάκρισε πάλι στη Βουλή. Δεν κάνανε άλλη δουλειά. με τον κλαψό μου. Ναι, μην το πει. Ε, κλαψομούτρι. Ε, ε ναι, πες το. Yeah. Είναι η συγκίνηση γιατί είναι μεγάλο και το βάρος και yeah. μεγάλη προσπάθεια και είναι η ευθύνη <laughs> γιατί <laughs> ξέρεις τι, να πεις κάτι στο λαό και να πρέπει μετά να το τιρίσεις. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη. Yeah. Δεν είναι κανένας που άλλα λέει σήμερα, άλλα λέει αύριο. Γι' αυτό τώρα τα λέει έξω τα δόντια, αυτά yeah. που θα ισχύσουν και τα και επόμενα χρόνια. Ή κανένας που κοιτάει μόνο την καρέγκλα. Και τίποτα άλλο και κάνει τα πάντα μέσα σε 7 μήνες Εδώ, για την καρέγκλα. Το δεν, δε, δε, όχι, όχι δεν, είπα ότι δεν είναι. Α, δεν είναι. Συγγνώμη. Δεν είναι. Νόμιζα ότι έχει ακούω. τόνο Κουφάθηκες και εσύ. Όχι, ακούω. Δεν Το πολύ κουφαίνει, λένε. Ε, και τι να το σταματήσω επειδή κουφαίνει. Ε, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να συνοηθούμε, τι προέχει. Και εκεί περικοπές, όλα μα τα έχετε Όχι ακόμα. Στο τέταρτο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 Δικαιώνοντα τα οράματα, τι αξίε, του αγώνε, τι θυσίε του ελληνικού λαού. Α, αυτά είναι τα πολύ θετικά και τα πολύ σημαντικά. Σωστό. Είναι κάθε λέξη από όλα αυτά. Έχει και άλλε εκδοχέ, θα τι ακούσουμε αύριο τι επόμενε. Απ' το στόμα μα το πήρε με λίγα λόγια ο πρόεδρο. Μα ο πρόεδρο αντιγράφει εμά. Μα εκφράζει. Εμεί τα λέγαμε εδώ σε Ελληνοφρένο, έτσι όπω βγαίνει το τέλειο, όχι εμεί, εγώ, εσύ. Αιχητικά. Τα ηχητικά. Τα ηχητικά μόνα του μιλάνε στην Ελληνοφρένη, αυτή είναι η εκπομπή άλλωστε. Και τα ηχητικά μόνα του έχουν πει την αλήθεια εδώ και πολύ καιρό. Και για τον Παπανδρέο, τον Γιώργο, και για τον Σαμαρά. Παλιότερα για τον Σιμίσκο, και για τον, για τον, τον Καραμάλι, λοιπόν, Τώρα για τον Τζίμπραμ. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Το μυτσοτάκι δεν προλάβαμε, δυστυχώ. Μπορούμε να προλάβουμε αν είμαστε τυχεροί. Τον το άλλον. Ποιο το είναι, μας. τι είναι, εγγονό, τι είναι. Ό, γιο, γον, ,τι γον, είναι. είναι. Αλλιώ έρχεται και ο Δεν θα προλάβουμε, πιστεύω, δεν νομίζω. Δεν είμαι πολύ Δεν βλέπω να πηγαίνει καλό ο Κυριάκο Γεια σα, είναι ο Κυριάκο Μυριτσοτάκη Ψηφίστρου. Θα κάνουμε γκάλλοπ να παί Είναι Ά. ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώ το Λούλι, το Λουλάκι το, το σχετικό απόσπασμα. Ήταν εδώ το πρωί ο Άδωνης, με τον Τράγκα. Ναι, όχι, έχω καθαρίσει. Ναι, ναι, όχι. Έχω σε... εντάξει. Έχω Εκεί καθόταν νομίζω. Δεν ήμουν Άδωνα να του δω, Στην αλλά δικιά, ναι. Ναι. Ε, θα καρέκλα. Ναι, επού Όχι, εντάξει, βλέπω κάτι, Μπορεί που... να γίνει και εσύ. Κάτι μακριά, διάδοχο μπορεί ναι, να Το έχουν... Βλέπω εδώ, από την καρέκλα κρέμονται κάτι άσπρα μανίκια μακριά, σε αυτήν την είναι καρέκλα αυτό? ήταν ο ότι... Αυτά τα άσπρα μακριά μανίκια ότι τον έχουν κάτι δέστρες πίσω. Δεν Μια ξέρω. χαρά είναι ότι ποιος είναι λογικός κι είναι ο Αυτό είναι το θέμα ότι ο Άδωνης είναι τρελό. Το, το, το αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει. Για δες τους τέσσερις πρόεδρους θα ψήφιζες Τζιτζικώστα. Βέβαια θα ψήφιζες Τζιτζικώστα. Ότι τι. Κατά της οικ τι έχεις εννοείται καλό Τι έχει δώσει ο Δημήτρης Τι Τι στίγμα έχει δώσει ο Κυριάκος πέρα από τις απολύσεις Α, θα πήγαινε και στον Κυριάκο Α. Άρα ο Τζιγκικό σα ψάχνουμε να το βρούμε τώρα. Είναι το ο νέο. Ο νέο που μπορεί να πολεμήσει τον τσίπρα στα ίσιακή. Πήγαινε σε ένα μευτήριο και πάρει και ένα μορά που έχει γεννηθεί και ψηφισέ του. Αυτό βάλαν στο μυαλό μου τώρα. Α, Τζιτικό σα μάλλον δεν έχει στείγμα. Γιαμά εδώ του αθηνέω. Δεν φύλαξα. έχει στίγμα. Γιατί ο τσίρα είχε στίγμα πριν, Τσίπρας, πριν το τσίπα. <laughs> Πρωθυπουργό. Απλά τον έβαλε. Ο κατάλληλο είναι τον Τζιικό σα άλλο. Εννοείται, παιδί μου, όποιο έχει να μπει εκεί, μπαίνει στη ράμπα για να γίνει προθυπουργό. Δεν έχει σημασία αν είναι κανό, καλό. Καραμαλίτη στη στίμα Το λέγαν καραμαλίδα. το λέγανε Δεν έχει σημασία έτσι γίνονται στην Ελλάδα. Yeah. Ο Παπανδρέου τι είχε ο Γιώργος yeah. θεϊκό χάρισμα. Hey, ο Γιώργος είχε ικανότητες. Είχε ικανότητες όντως. Ο Γιώργος το, με. Το, τις νοσταλγούμε όχι. Τα μπερδεύουμε όλα τώρα. Όχι, όχι. Ο Τζιτζικώστας Ένα στίγμα αχνό δεν το βλέπουμε εμεί. Έχει το ηλικιακό αβαντάζ. Ναι, ότι ναι. είναι. <laughs> ναι, ναι. <laughs> ότι ένα λαό στην χειρότερη του περίοδο και στιγμή διαλέγει κάποιον επειδή είναι κάτω από 40 είναι πολύ σημαντικό ε, δεν κριτήριο. Ε, δεν είναι σημαντικό κριτήριο. Το του γέρου θα φέρουμε, Τους, κάναμε, τους χορτάσαμε. Ή αλλιώ κάτι άλλο δεν υπάρχει να... ω κριτήριο. Γιατί η Επίση, στα είναι... πλαίσια των δοκιμών, αφού δοκιμάζουμε <laughs> καθόλου. θα το <laughs> δοκιμάσουμε κι αυτό <laughs> σωστό. Να δοκιμάσουμε και τον 36 <laughs> Θα περάσει όλη η ζωή στο τέλο και δοκιμάζαμε να βρούμε το σωστό. Αλλά είχαμε ποικιλία. Ο Κυριάκο τι στίγμα έχει. Τι Τη απολήσει, δυναμικό και μπαμπά, τον παμπά. Είναι δύσκολο και, και αυτοδημιούργητο, όπω λέει και ο ίδιο, γιατί δούλευε σε 10 χρόνια. Ολόκληρο. Πήγε στην εθνική τράπεζα, Μ, με το που λέει γιά σα, έκανε έτσι μαζί με όλα τα άλλα παιδιά στην εθνική και λόγω ικανοτήτων τον προσλάβανε. προσλάβε. Φαντάζουν και δεν ξέρει. Εννοείται, δεν άνοιξε κάποια πόρτα επειδή πήμε ο γιο τη Μητσοτάκι. Και φαντάζομαι θα έχει και αγωνία ο Κυριάκο από τα 18 που τέλειο το Λύκειο Και μετά το όποιο πανεπιστήμιο μέχρι να βρει δουλειά, θα έχει και αγωνία και θα κάνει στο μέλλον. Όπω όλα τα παιδιά. Πώς θα, θα καταφέρω λοιπόν, να παίρνω και εγώ τρεις εντάξει, να με ζει ο λαό, Να δουλέψω. Σαν τον μπαμπά δεν είναι κανείς από αυτούς Α. Λοιπόν, ο Μημαράκης στη Στίγμα. Α που και ο, ο Κυριάκος, Δεν Το έχει πει η ταινία. Δεν Πολύ κολόπεδο ο Κυριάκος κολό Δεν σέβεται. Α πούμε, δεν περιμένετε τώρα. Και να πάει να, να πεταχτεί σα, Εγώ θα με Ο Μεϊμαράκη τη Στίγμα. Γιατί σήμερα, Όχι είναι Έχει πατήσει Α, ο Γιώργο το... στον αέρα, μιλάμε. <laughs> λοιπόν, ε, ο Μεμαράκη συστήμα έχει δώσει. Ένα footprint JGQ κλατ. <laughs> έχει αφήσει αποτύπωμα το αποτύπωμα στην ιστορία. Το brutal και εγώ τα brutal, όλα, και τα είμαι έμπειρο και είμαι και συνεχής, Είμαι στο κόμμα 200 χρόνια και όλα αυτά. Όλο αυτό. Το, το, το μπεγλέρι και το κατουριγμένο σοβαρό. Ο δεν όμω, εκεί να. ήθελα να καταλήξω. Έχει επίσης. πολλά στίγματα μαζί. Σαν τα παπαγαλάκια και σε όλοι στηρίζει Όλοι στηρίζει Ποιον θε Πρωθυπουργό, δεν θε τον Άδωνη. Φαντάζεστε τι δουλειά το θα κάνει. Τον Τσίπρα θα 60 πω. χρόνια θέλω. Ε, πιο πολύ δουλειά θα δώσει ο Άδωνη. Εντάξει. Ε, σε εμά εδώ σε εμάς. το ξέρουμε όλοι, καταλαβαίνω. Καλά, και ο Τσίπρα δεν είναι αυτό. Όπω όλοι ψηφίζουν με πολύ στενά ατομικά συμφέροντα, έτσι κι εμεί αυτό είναι το κριτήριό μας. Ωραία. Ή, τι θα ωφελήσει την εκπομπή. Την σωστό, εκπομπή, σωστό, λοιπόν. Σωστό, σωστό. το κόμμα. Είμαστε, νόμιζα για το κόμμα το κάναμε. Τι κόμμα. θα ωφελήσει το κόμμα. Τη χώρα δεν σε πόσο είναι. κομμάτια Κοίτα... θα γίνει το κόμμα. Ένα κριτήριο θα ήταν τι θα ωφελήσει τη χώρα. Άρα η αξιωματική αντιπολίτευση και, και η αυριανή κυβέρνηση να έχει έναν ηγέτη ικανό. Αυτό κανεί δεν το εννοεί. του υποψηφίου δεν τίθεται καν θέμα. Και με αυτόν τον κόσμο νομίζω. Δεν ενδιαφέρεται και ο κόσμο για τη χώρα του για τη ζωή του. Ψηφίζονται σε όλα αυτά που ψηφίζει. Οπότε το γυρνάμε στο δελφινάριο. Να έχουμε του καλύτερου πάνω εκεί. Ναι, αλλά είναι καλύτερο ο Άδωνη ευχαριστημένο ή πικραμένο. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Τι θα πει ευχαριστημένο που θα βγει, ή πικραμένο που δεν θα βγει και να κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο ή oh, να κάνει αντιπολίτευση μετά. Άδωνη, λοιπόν, ah, for president. Άδωνη, όπω yeah, τα νίκη yeah. καμπάνια του. Πρόεδρο τη Νέα Άκου να δει στο σκηνικό. Την τι... έχει τη σοβαρότητα ενό ρεπουμπλικάνου πούρου, α πούμε, σαν το Ιβάνη. Όση σοβαρότητα έχουν οι ρεπουμπλικάνοι πούροι. Τσίπρα πρωθυπουργό. Νομίζω θα φύγει ο καμένο και ήδη είχε αρχίσει να φλερτάρει ο Τσίπρα με το Λεβέντι. Λεβέντη και αρχό, γιατί όχι. Και αρχηγό Νέας Δημοκρατίας ο άδονη. Αυτή yeah. η χώρα δεν είναι ότι καλύτερο, δεν είναι παράδεισος επίγειος. Λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, οπότε φροντίζουμε όλοι αυτό το σενάριο, ψήμα έχει αρχίσει και το με το Λεβέντη, έχουν γλίκες, Μα Είναι ο Λεβέντη, Δεν είναι σω... το είπαν τα μέσα και τον Πάντα το δεν τα Εδώ λοιπόν είναι η ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Ναι. Τι εννοείς. Εκεί τι είναι, Στον δεν τόπο. είναι η ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένει είναι στο στούντιο εδώ μέσα. Μας τρολάρουν. Αυτό είναι το ε, θέμα. Μας και ωραία μας γράφουν και στο Twitter πώ νιώθετε με τέτοιο ανταγωνισμό. Άσχημα. Που έχουμε. Δεν το περίμενα. Δηλαδή είμαι, στη μία. Βουλή αυτό, Αυτός και ποιοι ήταν, δεν θυμάμαι, μου Ναι. Όλοι αυτοί Και την Τζάκρη. Όχι, όχι. Αν την κατηγορία μόνη τη. Την Τζάκρη είναι μόνη τη. Το πίσω. Την Τζάκρη θα τη συγκρίνει με κάποιο Μητροπολίτη, α πούμε, στον Τίσιμο, κάπω έτσι θα πάει. Αλλά η Μισελ με την Άρτα ή τα Γιάννενα. Βάλει και τα δύο. πάλι όλη την Ήπειρο και του άλλου δύο νομού για να έρθει να κολλήσει. Ό,τι θέλετε το στέλνετε στι γνωστέ διευθύνσει, με SMS δηλαδή, γράφοντα real και το μήνυμά στο 54% και mail. Στη διεύθυνση του βίντεο Έχουμε και Twitter, τα παρακολουθούμε αυτά και λίγο Facebook. Ότι προλαβαίνουμε. Να πούμε μια καλησπέρα στη βροχερή Εδιψό που μα στέλνει εδώ, διψώ. Διψώ. βρέχει στην Εδιψό. Βρέχει, βρέχει και στην καρδιά μα. Αφού ναι. βρέχει στην Εδιψό. Ε, δεν βρέχει. Και στη φτωχογειτονιά σα. Ναι, με ρωτάνε αν βρήκαμε το κλειδί, δεν το βρήκαμε, βγάλαμε καινούριο. Ποιο κλειδί. Ένα κλειδί εκεί που είχε χαθεί. Ναι. της πόλει, πιο κλειδί. <laughs> Τι θα έχω εγώ. <laughs> Ένα κλειδί. Ξέρετε, διψού. Ε, πιανού. Εντάξει. Όχι, θα το είχε η ζωή, δεν κατάλαβα. Θα μας πάρει και το κλείδι να πάει να κάνει την πρόεδρο στη Μικρή Βουλή. Τι κάνει η ζωή τώρα αυτή. Δεν σημαίνει. ξέρω, είμαι σκασμένος. έχουμε μεταφεθεί στα εγγραφία κάτω. Στην να Ξέρεις εκεί απέναντι από τα Θερμά έχει ένα, ένα πάρκο που είναι η Μικρή Βουλή. Ναι. Και πάνε τα γερόδια εκεί πέρα ξέρω, και ναι. αγορεύουν και κάνουν. Το να ξέρω. πάει η ζωή να γίνει πρόεδρο εκεί, <laughs> κάπου να την έχουμε, να χαρούμε τουλάχιστον. Η, η Πέθρια <laughs> Βουλή. Υπέθρια βουλή. Υπέθρια βουλή. Υπέθρια... Και μαζεύουν οι γέροι του. τα λετράκια. να πάει η, η ζωή. Η είναι... να είναι πρόεδρο. Χωρί προεδρείο τόσα χρόνια να ξέρει. Ήδη λείπει η ζωή από τον τόπο. Έγινε αυτή η ψυχρή παράδοση. Θα μπορούσε μια θέση να υπάρχει. Δηλαδή, να κοίτανε στι κρίσιμε στιγμέ απουσιάζουν τα κεφάλαια. Λείπει ο καραμάλι δεν μιλάει. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο. Ο Γιώργος. Είναι ένα κεφάλαιο. Είναι η ζωή. η ζωή. Ο Βαρουφάκη κάτι μαθαίνω έρχεται, δεν έχω καταλάβει πώ. Το περιμένω. Και πώ θα έρθει, αλλά κάτι. Πάνω στο άλογο. Μάλλον. Μάλλον. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, με τα χέρια πίσω. Έχω ένα τραγούδι να ακούσουμε. Πάλι. Ναι, άκουμο είναι ωραίο και θα σου πω ότι. Για το Βαρουφάκη, αφορά το Βαρουφάκη. Καμία σχέση απολύτω. Έχει ποιότητα. You Τραγουδάει η Όχι Κοσιώνει. Όχι. Όλοι την ίδια πορεία. Είναι τη νέα ταινία του Χόλιγου του Σαν αν δείτε, έχεις αν δείτε γίνει το. Είναι πολύ εμπορικό. Δηλαδή πάντα. από το φεστιβάλ τσκ, ναι, τι βλέπετε. Θα σου πω και για το φεστιβάλ, γιατί Α. αρχίζει σήμερα, θα σου πω μετά. Θα προβληθεί η... Ισία, το Σαν Το βίντεο κλιπ αυτό εδώ, που τραγουδάει έτσι ωραία, από πάνω εδώ, mm. είναι, ένα, είναι το κλασικό τραγούδι. Έχει τα εφέ του Αμερικάνικου κινηματογράφου να καταστρέφεται στιγμή. Ε, είναι συγκλονιστική, όπως ξέρουν οι Αμερικάνοι, να κάνουν τέτοιου τύπου κινηματογράφο. Είναι ιδανική. Το σπαστικό, βέβαια, πάντα σε αυτά είναι ότι υπάρχει και ένα ιδίλιο και μέσα στις καταστροφές πρέπει ο ένας να βρει να Μα να Ναι, ναι ρε, να να να να και να βγουν και τα λεφτά. Αλλιώ έτσι αφήνουμε μετά πλήρω του σενάριογράφου. Αυτά yeah. είναι. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια. Σήμερα αρχίζει και το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Α, θα σου δει να πάσα. Α για πες. Θα, θα σου δώσω την πάσα. Ναι, ναι. Ακυρό αυτό που είπατε. Καλημέρα, Θήμιο. Σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ακριβώ. Μα το έχει ο Ακροατή. Α σου κάνω και καλύτερη πάσα. Για, ναι. Θήμιο, ξέρει αν το κουκουέ ανέστειλε τη λειτουργία του. <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί ακούμε για περικοπέ μισθού, συντάξει, αύξηση ανεργία και ούτε καν το καθιερωμένο καφέ, καφέ ομόνια σύνταγμα δεν κάνανε. Και πιστεύει πω με φραπεδωδιαδηλωτέ θα σταματήσει η επίθεση εναντίον τη εργατική τάξη. Τέλος, να μας πεις πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες ναι. όταν μαζεύουμε νεκρούς από την πείνα στου δρόμους μόλις η κυβέρνηση αριστεράς πετύχει το μνημονιακό της στόχο. Υχυ, θέτει πολλά, πολύ σοβαρά όλα. θέματα ο σύντροφο από την αντίπερα όχθη. Ναι. Δηλαδή τι να κάνουμε. Ωραία, όλα αυτά δεν είναι λάθος. Τι. Α, δεν ξέρω, να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, να το ελπίσουμε ξέρω Αλλά και εσύ, δε, απαντάμε στον, α, στο όχι. συγκεκριμένο Αυτό το α, κάναμε συγκεκριμένο. Δεν συγκεκριμένο. λέω για αυτούς που το κάνανε αυτό, λέω για τους άλλους Και τι κάνει το κουκουέσεις φορεί επιδρομές <laughs> <laughs> Είναι ωραίο που συμβαίνουν Σε συμβαίνουν στον τόπο και είναι κάποιοι Ξέρω εγώ δεν είναι πολύ εννοείται και δεν είναι και η πλειοψηφία Τι κάνει Το κουκουέ, ε, τι κάνει με 5% κάνει κάνει που αναλογεί. Αν μπορεί κάνει ο ίδιο κάπου να συμμετέχει, δεν μα νοιάζει, δεν Α. το ξέρουμε. Ε, τι κάνει αυτό που πήρε 5% Αυτά κάνει. Αυτά που μπορεί. Ποιο άλλο κάνει τόσα είναι η απάντηση. Πε μου, ποιο άλλο σε αυτή τη σούπα την κοινωνία, το χιλό, που δεχόμαστε τα πάντα, που είναι όλοι απογοητευμένοι, που δεν βλέπει φω, πού, πού, πού, κάνει τόσα. Γιατί δεν το βλέπουμε και έτσι. Θα ήθελε περισσότερα στον Ακροατή, απαντάω. Κι εγώ θα ήθελα περισσότερα. Φαντάζομαι και τον Κουτσούμπαν το ρωτήσει εδώ. Θα σου πει περισσότερα. Θα ήθελα κι εγώ. Προφανώ. Ποιο όμω κάνει τόσα. Ποιο έχει άλλη τέτοια δύναμη. Τώρα, ο καθένα θέλει αυτή τη δύναμη, Αυτό τον κόσμο, έστω που κατεβαίνει με την. που λέει πω το πε. Σύνταγμα. Ομόνια. Με το φραπέ. Ποιο άλλο μαζεύει τόσο κόσμο. Η, και και πε μου. Ωραία. Και εγώ θέλω. Και γίνεται μια πορεία, τελειώνειώνει και μετά μένω με την αίσθηση του λίγου. Ότι Τι άλλο να κάνουμε, να, να μπουκάρουμε κάπου. Είναι προβάλλει ω λύση αυτό. Δεν, δηλαδή δεν η πορεία το είναι όντω μια. Οφείλες. Όχι, το ξέρω δεν προτείνει. Λέω τώρα, κάνω ερωτήσει, ρητορικέ. Mm. Η πορεία είναι κάτι που σε αυτή τη φάση απλά επιβεβαιώνει ότι είμαστε εδώ, δεν θα δεχτούμε άλλα. Γιατί σε μια άμυνα βρίσκεται το όλο σύστημα από ό,τι μπορώ να νιώσω και να καταλάβω. Ποια θα είναι η επίθεση, Μπουκάρουμε κάπου. Τι κάνουμε, Κάνουμε μια απεργία διαρκεία που λένε μερικοί, όταν δεν συμμετέχουν άλλη στη διοριστάση. Δεν έχει να κάνει λίγο και με τι διαθέσει του κόσμου. Με τα φεστιβάλ θα σωθούμε. Όχι, ρε παιδί μου. <laughs> <στο festival. laughs> το γυρνάω για να πάμε στο πρόγραμμα. Θα πάμε στο πρόγραμμα, αλλά επειδή έθεσε ένα ωραία ερωτήματα είναι αυτά, αλλά όμω πάντα δεν κοιτά και τι διαθέσει, το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Έχει τι απογοητεύσει τη, τα βασανά τη, λογικό, τα προβλήματά τη. Βλέπει ότι δεν πολύ γουστάρουν τη συμμετοχή. Εδώ μη σου πω ότι και όλη η κοινωνία πάει και προ τα δεξιό Υπάρχει μια τέτοια και όλη η Ευρώπη πάει προς τα εκεί mm. Και πάλι δεν νομίζω ότι κάποιος δεν ξέρει τι γίνεται Και ψήφισε τον Τζίπρα ότι Θα φέρει σοσιαλισμό ή θα τα φέρει όλα πολύ καλά Ήξερε πολύ καλά τι έκανε Ο καθένας ξέρει Όταν ψηφίζει Χρυσή Αύγη ξέρει τι κάνει Όταν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τι κάνει και από εκεί και πέρα δεν συμμετέχει κανείς πουθενά σε όλα αυτά που απαιτούν δράση και το κουκουέ Συφρίζουμε... δεν παίρνει 5 εκφράζει μόνο ένα 5% όχι ρε παιδί μου Όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάνει δεν είναι έτσι αυτά βάσει τη δύναμη του 5 όχι μα νομίζω εννοείται δεν κάνει ότι δεν μπαίνουν σε αριθμητικά κανάλια όλα αυτά και σε πλαίσια ποσοστών και αριθμών αλλά όμως τι παραπάνω μπορεί να κάνεις όταν δεν έρχεται κάποιο. Δεν, δεν κάνει το βήμα στα δικά του θέματα. Παράδο το κουκουέ, φύγε από αυτό. Στου δημόσιου υπαλλήλου, να πιάσουμε μια κατηγορία. Κόψανε μισθού. Όταν οι αδεδοί, αυτή η αδεδοί, τι να κάνουν, δεν είναι οι καλύτεροι αδεδοί, αλλά αυτό είναι. Να το καταργήσουν, να φτιάξουμε ένα άλλο, ναι, αλλά μέχρι τότε είναι αυτό. Έκανε το, το, η πρώτη πιστολιά είναι να κάνουν μια στάση εργασία. Συμμετέχουν 5%. Όλοι οι άλλοι δουλεύουν. Θα πει κάποιο, ναι, είναι το μέρο του που θα θέλω να το χάσω. Όλα αυτά σωστά. Όταν όμω. Έχει αποδεχθεί όλα αυτά, ε, μη μου λε τώρα τι κάνει οποιοδήποτε. Πε τι κάνει κι εσύ. Δεν θέλει κανεί να κάνει κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Υπάρχει και ένα κομμάτι τώρα άλλο, ένα δέκα, που είναι έτοιμο για να βγει στα κάγκελα και δεν το εκφράζει τίποτα. Καμία αντίρρηση. Εντάξει, τώρα προφανώ δεν θα υπάρχει κάτι που να εκφράζει του πάντε με τον ίδιο τρόπο. Είναι mm. μεγάλη κουβέντα όλο αυτό. Τέλο πάντων, ναι. Σήμερα, θα μπορούσε να είναι η θέλ... ταξική συνείδηση να εκφράζει του πάντε παρόλα αυτά. Τέλος η συνείδηση mm. από τη. Να εκφράσεις τι η, η συνείδηση υποτίθεται ότι υπάρχει στον καθένα ατομικά. Ταξική συνείδηση σημαίνει να ξέρει που ανήκει και πώ θα διεκδικήσει καλύτερη ζωή και ποιο είναι ο απέναντι ώστε να του το πάρει. Λοιπόν, για να τα καταλάβει όλα αυτά, δεν μπορεί να είσαι εργάτη στο πέραμα και να ονειρεύεσαι ότι θα γίνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να ονειρεύεσαι έναν τρόπο ζωή κατοίκου εκάλυψη. Να τον καταφέρει αυτό, αλλά θέλει και μια μάχη, θέλει και μια συνειδητοποίηση του πού πώ θα πα Τι κάνει όταν δουλεύει μέσα εκεί. Έστω το πρόγραμμα. Το πρώτο τσαμπουκά. Γιατί καθίκουσε να μην επεκταθούμε πάνω Ο πρώτο τσαμπουκά είναι, είναι στη ζωή του καθενό. Mm. Δεν είναι ε, απέναντι στη Βουλή, στο κτίριο τη Βουλή με τα παράθυρα και τα τζάμια και τα σκαλιά. Ο πρώτο τσαμπουκά είναι τι κάνει στη ζωή σου, εκεί που δουλεύει, αν δουλεύει, εκεί που πας στι παρέε. Τι πολιτισμό διαλέγει για να περάσει τον ελεύθερό σου χρόνο. Αυτά είναι ο πρώτο τσαμπουκά. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αν τα κάνει όλα αυτά. Θα έρθει αυτόματα και το άλλο. Πε το πρόγραμμα, για να σου πω μετά: Σε πιανί στο χέρι έτριψε το μουστάκι του ο Όχι τώρα, να πει αυτό. <laughs> Όχι. Να πει το πρόγραμμα πρώτα. Ε, δεν είναι από όλο το πρόγραμμα. Ε, θα πω, τι θα πει. Ρώτησε ο Ακροατή. Δεν Α, ναι, το έλεγα. Είναι. Μια και το παι, ναι. ναι, Ξεκινάει το 41ο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Το πρώτο είναι. Νομίζω. Το πρώτο. Όχι, είπα 401 ή 42 ή 41 ή 40. Λεπτομέρεια. Στο πάρκο Τρίτσι ήταν να γίνει μάλλον πάνω στο τρίμερο των εκλογών, yeah. αλλά Ματέο, αναβλήθηκε και πήγε αυτό το τρίμερο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχει πάρα πολλού. Σήμερα είναι Βασίλη Παπα-Cωνσταντίνου. Χρυσ... Λέμε μόνο του τραγουδιστέ. Γιατί έχει και συζητήσει και θεατρικέ παραστάσει και αφιερώματα ωραία. Σήμερα Βασίλη Παπα-Cωνσταντίνου παντελίστα αλλά Χρήστο Διβαέω από τι 10 και 4 και στι 11 και μετά. Mm, αύριο είναι Μανώλης Μητσιάς Χαράλαμπος, Γαναγανουράκης, Ρίτα Αντωνοπούλου Τις πιο όμορφε μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει Ακόμα ένα αφιέρωμα. Αυτό τα από ο Τσίπρας Ναι, τα Τα έχει πει και ο Τσίπρας Δεν θα ο λέξει εκεί Όχι ήταν κάποτε το Αλέξης mm. Δεν πήρε και πολλά από ό,τι κατάλαβα Από ό,τι βλέπω δηλαδή και νιώθω. Επίση αύριο είναι Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Διοκαρίνη, Νίκο Γιώγαλα, Μανώλη Φάμελο, Βαγγέλη Κορακάκη, εν καρδία στη λαϊκή σκηνή που είναι ένα πολύ ωραίο και αγαπητό μα συγκρότημα και εδώ. Η κολεκτίβα, οι φίλοι μα, ο Πάνο Μουζουράκη, ο Λευθίν αύριο. Και το Σάββατο που έχει την ομιλία του γραμματέα τη ΚΝΕ και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Γίνονται πάντα, ξέρουμε, και στην κεντρική σκηνή. Μετά έχει αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, βεβαίω καλλιτεχνική επιμέλεια Θάνο Μικρούτσικο. Και τραγουδούν Κώστας στο Μαδί, Άννα Λινάρδου, Αφροδίτη Μάνου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μετά έχει Μπάμπη Στόκα και Γιώτα Νέγκα στην ίδια σκηνή και του Ιμαν στη μαθητική σκηνή. Και Γιώργο Μαργαρίτη, ξέχασα να σου το πει. Ζαραλίκο, δεν είπε. Ούντο. Ή και Ζαραλίκο. Βέβαια, δεν τον είδα. Λοιπόν, ε, κάπου θα είναι και. Τώρα... ίδια με του Ιμαν. Ναι, δεν τον βλέπω εγώ εδώ να σου πω την αλήθεια. Τέλο πάντων, μπορεί να είναι και κάποιο λάθο. Ε, Γιώργος Μαργαρίτης και Γιώτα Βέης στη Λαϊκή Σκηνή το Σάββατο. Γενικώ από τραγουδιστές έχει πάντα και σουβλάκια τέλεια. Τα γνωστά. Τέλεια τα σουβλάκια είναι, έχουν μια συνταγή που δεν τη λένε πουθενά είναι στα υπόγεια του περισσού κρυμμένη Συνταγή για καλά σουβλάκια στην ΚΝΕ. Δεν το λέει Δεν Αν γλύσουμε λίγο και με τι ουρές το θέμα εκεί που έχει κατή ποιο χορηγείται σουβλάκια. Δεν ξέρω. Ο Κόκαλη. Πρέπει να το πούμε κι αυτό. ο Γερμανός. Δεν τα έχει πει ο Καρατζαφέρη και ο Πάγκαλο. Και ο Γερμανό μα. Παίρνει κουπόνια ο Γερμανό και τα δίνει σε σουβλάκια Α. μετά. Κατάλαβε. Είναι τα περίφημα σουβλάκια που. Τι, τα Είναι και, είναι και τη... τηλέφωνα μαζί τα βάζει. Και επικοινωνεί γενικότερα. Τι φλαγίζει να ακούσου όλα αυτά τα χρόνια. Στα υπουργικά έδρανα, καταφθάνει μία κομψή βουλευτής, Δεν έχω δει ακόμα κεφάλι με, με γκριν κοστούμι γυναικείο. Κοστούμι, γυναικεί. Τα γέρεν, πώ λέγεται. Γε... Τα γέρεν με φούστα δεν είναι. Αφού έγινε παντελόνι. Παντελόνι, α. παντελόνι. Α. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς με πίπτω 12 πόντι μαύρη. Είναι γυναίκα σίγουρα. Φοράει γόβε. Το δεν είναι αυτούμε. αυτό αποδεκτικό. Όχι, ρε παιδί, μου φοράει γόμο. Αλλά είναι στη Βουλή Ξεκινά των Λόρδων. Ξεκινάει ότι γυναίκα να είναι γυναίκα που αποκλείεται άντρα στη Βουλή των Λόρδων. Σωστό, γόμβαση, σωστό. Α, είναι άντριδη. Μήν είναι και Νέα Δημοκρατία. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> ναι. Φοβάμαι. Ναι. Μαύρο, φαμένο νύχια. Ναι. είναι. Τέλο πάντων. Ναι. Ανεβαίνω προ τα πάνω. Και τα δέκα χτυπημένα δεν νομίζω. Είναι μεγάλη μαγιά, ναι. Ανεβαίνω προ τα πάνω και βλέπω το πίσω μέρο του παντελονιού να διαγράφει πώ θα το πω κομψά. Την κολοχαράδα, τις Βουλευτού. Άκομψα πως θα το <laughs> ε, <laughs> Μην ναι. το πω άκομψα. Και. Πράγμα που αποδεικνύει ότι φοράει ε, διακριτικής <laughs> κλωστή σε σόρουχο, θα το έλεγα. Ε, με μια δημιουργική ασάφεια. Τάγκα. Ασάφεια το ζώργο. Έχει μια δημιουργική ασάφεια. Ανεβαίνω προ τα πάνω. Τι είναι, είναι όλα Είναι ξανθιά από πίσω, βαμμένο μέσα. Δεν φαίνεται πρόσωπο, δεν φαίνεται μόνο, πρόσωπο το μόνο, το μόνο το μαλλί. Μάλλον γυναίκα κατά λίγο ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι άμα είναι άντρα, δεν πάει το μυαλό μου. Και πού γίνεται. Πάει λίγο μπροστά, μπροστά, μπροστά. Αυισσαλέοντε κολτέ στο πουκαμισάκι. Ναι. Δηλαδή ένα κουμπί που πασκίζει να σπάσει για να πεταχτεί στα μούτρα του βούτσι που ακολουθεί και να δούμε εμεί στο στήθη. Και φτάνει το χέρι της στα μουστάκια του Βούτσι. Είναι η Τζάκρη. Ακουμπάει και. ο Βούτσι τα μουστάκια του. Φυλάει λένε το χειροφύλμα το του Βούτσι, αλλά επειδή είναι παχύ το μουστάκι, αποκλείται να φτάνουν τα χέρια εκεί, και τρίβει το μουστάκι του στο χέρι της Τζάκρη, ο Βούτσις, με Ερακλής ο νέος πρόεδρος. Ναι. Από ναι. τη ζωή δεν τα βλέπαμε αυτά. Να το πούμε και αυτό. Όχι. Ήθελα να ναι, ναι. Και φυλάει ο Βούτσις στο χέρι του. Φυλάει αυτό Βούτσις το είναι κρατάει, αυτό μετά. Περιέγραψες ναι. είναι ή, αυτό. Ή το φυλάει ή το γλύφει ή απλά τρίβει το μουστάκι το καθαρίζει είναι από κάτι. Είναι σύντροφη του αγώνα και της μάχης. Ναι. ναι. Είναι στο, της ριζοσπαστικής η αριστεράς. Η Τσα, Αυτό. Ναι. Ήδη τα μηνύματάκια του κεφαλογιά, Το τσόκαρο. Ναι, Αυτό που μάτια, οι φωτογράφοι από πάνω στείνονται και βγάζουν. Καλά, κάνουν Τι <laughs> άλλοι που κάθεται με στη Βουλή που την έχουμε ψηφίσει, κύρια για να διεκδικήσει για μα και στέλνει μηνυματάκια για τα γκρίτα. Ποια ποιο νόμο έλεγε. Τα καλύτερα είναι του φλαμπουράρι που είχε βάλει πρόγραμμα. Τι, πήγε τί... με τον καφέ. Όχι. Φτιάχνει καφέ στο κινητό. <laughs> Τι πρέπει να κάνουμε τι επόμενε μέρε. Ο φλαμπουράρι τώρα, ναι. Με κάτι. Όχι ακριβώ. κάτι σε ένα Α4 με κάτι σημειώσεις oh. φοι, φοιτητοχάλια τελείω και τα, τα θέματα της χώρας. Ήταν στο Α4 Psh. στην κόλλα του Φλαμπουράρι. Τι να βρίσκεται. Αυτά κοίτα. είναι. Λοιπόν, ε, πώς... έχουμε και... Τεσσαρακοστό πρώτο θύμιο λέει. Τεσσαρακοστό πρώτο, πρώτο ναι, ναι, ναι, ναι. Και επειδή μου το επισημαίνει και ένας ακροατή σαν α, απόψε προ αύριο, αλλά νομίζω αύριο είναι η επέτειωση κανονική, Ε, συνελήφθηκε, θανατώθηκε ο Τσεκεβάρα. Ο Τσεκεβάρα ναι. Και υπάρχει πολύ ωραίο κείμενο, το είδα αυτό όντως, το του Μπογιόπουλου στο... Ενικός. Ενικός. Είναι πολύ ωραίο γιατί μαζεύει έτσι πά, πάρα πολύ, το κάνει Ω σύντροφο Νίκο Μπολιοπέδη. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πόλεμο εδώ στα μηνύματα, να ξέρει. φαντάζομαι. Ε, για το Κουκουέ. Εδώ yeah. κάποιοι φίλοι ρωτάνε τι κάνει το Κουκουέ. Μόνο να περιφρουρεί τη Βουλή, ξέρετε, και ah, να αυτό, πουλάει αυτό, σε offshore εταιρεία τη Ιθνότητα. Ah, Αυτά είναι τα, τα καλύτερα θέματα. Αλλά θα το πάω με debate. Yeah, yeah. Και λέει <laughs> ο άλλο: Ρώτα αυτόν που λέει τι κάνει το Κουκουέ, αν είναι γραμμένο στο σωματείο του, του, αν συμμετέχει σε οργανωμένο ταξικό κίνημα ή κάθε στον καναπέ και κριτικάρει αυτού που είναι ήδη στον δρόμο. Εντάξει, να ρωτήσουμε. Ο ένα ακροατή απάντησε στον άλλο. άλλον. Ναι, ναι, ναι. Κόλος. Αυτό με τη Κόλος. Βουλή. Αυτό Τι με το βουλή. να το πεις για το φεστιβάλ, θα μα λιοτραβηχτούν αυτοί. Ε, το ρώτησε ακροατή. Αυτό με τη Βουλή είναι το αγαπημένο μου θέμα συζήτηση. Ότι ποιο, που Αναφέρονται όλοι σε μία συγκεκριμένη. Για την offshore δεν είναι αγαπημένο. <laughs> <laughs> και για την offshore. offshore. <laughs> Πού θε, κυρία, να πουλούσαμε Όχι, δεν ξέρω. Και έπρεπε Να το πάρουμε, όχι στην πορεία. Καταρχήν να η βρίσκεται Ε, αυτό με τη Βουλή είναι όλα τα λεφτά. Γιατί αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη διαδήλωση από τις πολλές τότε που γινόντουσαν ποιότητα το καλοκαίρι του 11, δεν θυμάμαι, 12 κάπου, μετά τις ώρες είχε καμιά... Πενινταριά διαδηλώσει μέσα σε ένα δίχρονο, έτσι βαρβάτε μεγάλε. Τότε ε... που μα περούσαν τα χημικά, τακνάτ, τα κνάτ. Τα αμάτ. Τα αμάτ, άλλα τάλων. Τα χημικά δεν είχα Τα χημικά δεν είχατε. Είπαμε <laughs> να σε λες, Ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Μο, Μονοπόλιο. Κά, Κάποιε από εκείνε τι πορείε, θυμάμαι ότι το Κουκουέ δεν πήγαινε στο Σύνταγμα, πήγαινε αλλού. Δηλαδή έκανε, πέρναγε από το Σύνταγμα. Έκανε πορείε, εν πάση περιπτώσει, πέρναγε από το Σύνταγμα, δεν πήγαινε στο Σύνταγμα. <laughs> Ή πέρναγε από κάτω, ή έμενε από κάτω, αλλά δεν ανέμενε στο πάνω Σύνταγμα, εκεί στην Αμαλία μπροστά. Και η κριτική που γινόταν Βέβαια, τότε. Βέβαια, από τι λαϊκέ Ναι, όχι, δεν λέω για του αγανακτισμένου. Πιο μετά, από το μνημόνιο και μετά. Α. Και η κριτική που γινόταν τότε δεν έρχεσε στο Σύνταγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν εννοούσαν την Αμαλία πάνω, τα λέω Σύνταγμα. Αυτό εννοούσα, μπροστά, μπροστά στη Βουλή. Σε μια από αυτέ τι πορείε, ένα διήμερο νομίζω, ήταν ένα απεργιακό. Έχει τι πιο γερέ δυνάμει το ξέρουμε όλοι. Όσοι πηγαίνουμε κάτω σε πορείε. Και το πάει εκεί και τοποθετούνται. Στρατό. Πέστω, όπω θες, Στρατό. Και μπαίνει εκεί. Στην καμένο μπαίνει στην Αμαλία. <laughs> <laughs> μπαίνει στην Αμαλία. Και θέλανε τώρα εκεί, όπω όλε αυτέ οι πορείε, πώ κατέληγαν. Με μια πενταριά, εκατοστή, 200. Παιδιά, θα τα πω εγώ, με τι κουκούλε που ρίχνανε πέτρε στη γωνία. Βασιλή Σοφία Αμαλία Πανεπιστημίου. Όλε οι πορείε και οι 50 που είχαν γίνει τελειώνανε με αυτό το. Πέτρε σημαίν, χημικά ιδέα και διαλυόταν, θυμάσαι πως γινόταν έτσι. Το θυμάμαι. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα πήγε εκεί το Πάμε, κατέλαβε όλο αυτό το χώρο λόγω μαζικότητας και πήγανε πάλι να κάνουν τα ίδια οι αυτοί, με τα παιδιά να πω εγώ. Και δεν έγινε μπασορυπτώση, δεν ξέρω, δεν το λέω προβοκάτσια, πες το όπως θες. Ε, και λέγανε τότε ότι θέλανε να μπουν στη Βουλή, θα μπαίνανε στη Βουλή, Όπω είχαν μπει τι προηγούμενε 49 φορέ. Με φρέσκα καλσόνα, άσκηστα. Ναι, αλλά του εμπόδισε το πάμε που είχε περιφρουρήσει στη Βουλή. Τι προηγούμενε φορέ γιατί μπαίνανε. Τώρα, γιατί δεν πάει κάποιο να μπει που είναι άδεια η Βουλή. Που δεν είναι το πάμε. Γιατί, γιατί τώρα φουλένε. επιτρέπεται άφηνικη ζωή και αυτά δεν θε να πει. Θε να μπει να δηλαδή. Να εγώ δεν λέω ότι αν και έμπαινε κάποιο στη Βουλή τι θα βγαινε. Δε, δεν μπορεί να μπει στη Βουλή γιατί ήταν ένα έθιμο. Ρίχνει μια πέτρα, σου ρίχνει με τη φυσούνα και φεύγει και πα στα χαυτία καταλήγει. Αυτό είναι επανάσταση που τη διέκοψε όπο με τις δυνάμεις του μπήκε εκεί η σωματείο ή οτιδήποτε άλλο έτσι θα μπαιναν στη Βουλή δηλαδή εκείνη τη μέρα που ήταν το πάμε κρίθηκε ότι αν θα μπαίναμε τα χειμερινά ανάκτορα και δεν τα πήραμε λόγο πάμε όλες τι υπόλοιπες φορές Με 200 θα πάρθει. Δεν ξέρω. Μήπω βουλή... βάλει μέσα το πάμε διάφορου και χαλάρω. Δεν, δεν, δεν το συζητάω. Παιδί μου είναι οι ίδιοι. Αυτά που <σχ> λένε και. Του είχα δει εκεί πέρα και όλα αυτά. <σχ> και... Τέλο πάντων, τι έχει επικαιρότητα. <σχ> η επικαιρότητα <σχ> έχει. <με> αυτό το... <σχ> υποψήφιο. Ποιον? Νέας Νέα Δημοκρατία. Τον Άδονη. Το πάρσιμο τη πόλη. Δημοτικό. Σημαίνει <σχ> ο Θεό, σημαίνει γη, σημαίνουν τα απουράνια. Για αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως Σημαίνει και για Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες Είναι καμπανεριό Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος Ψάλει ζερβά ο Βασιλιά, δεξιά ο πατριάρχης Δεν καταλαβα το πνεύμα σας Σημάνα βγούνε τάγια και βασιλιάς του κόσμου Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παχαγγέλου στόμα Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τ' Άγια. Να ο παπάς πού ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς Να ο παπάς πού ο παπάς, να ο παπάς Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριάς σβηστείτε Είναι ένα κερί Είμαι μια λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Σα γκίλε εδώ. Μολ στείλτε λόγο στη φραγιά να έρθουν τρία καράβια. Καράβια μας μα πήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τάλα το βαγγέλιο. Κλάψε το βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την άγια τράπεζά μα. Μη μα την πάουν τα σκυλιά και μα μα μαγαρίζουν. Αχ, άξι και ξέρω. Η δέσπονα τα Και δάκρυσαν οι εικόνε. Σώπασε κύριε δέσπονα. Και μην πολύ δάκρυζεις. Στοράς καμήνεις εσύ. Πάλι. που να δαγκώσεις το βέβαια. Πάλι. <σίλει> Για σκασμός που να μου σηκώσεις και φωνή. <σίλει> Πάλι. <σίλει> Με χρόνους μακερούς. <σίλει> Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ Βανίγιε. <σίλει> Εδώ Ελληνοφρένια. Αυτά τα θέματα ανάβουνε hey, στου ακροατές. Φοξένς. Εδώ βλέπω και στο Twitter. Ε, ότι και καλά δεν είναι λύση, αστείο το επιχείρημα που είπα εγώ, πηγαίνει μπείτε τώρα. Εννοείται, δεν, ναι, δεν το είπα σοβαρό, όμω εκείνη τη μέρα θα γινόταν ένα μπουκάρισμα στη Βουλή και το εμπόδισε το πάμε. Υπάρχει, το, το πιστεύει αυτό κανεί. Και επίση μπουκάρισμα στη Βουλή τι λύνει, γιατί ένα τέτοιο μπουκάρισμα θέλει να το κάνει και Χρυσή Αυγή. Και χαστού και, και τα γνωστά και τα Ναι, γιατί είχε αποπειράθει να το κάνει και παλιότερα. Τι, τι ακριβώ λύνει στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ε, και όποτε έγιναν κινήματα, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, πράξεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο τι λύθηκε με το μπουκάρισμα σε ένα κτίριο από 200-300 αποφασισμένους και άλλους 10.000 απ' έξω. Τι είναι αυτό Θα Όταν βλέπαμε. όλη η Ελλάδα δε, δεν δε το θέλει είναι αλλού έχει κάποιο νόημα αυτό Απλά να δούμε να καίγεται ένα κτίριο Αυτό λύνει κάτι γιατί και ο Χίτλερα έκαψε ένα αντίστοιχο κτίριο Εκείνη τη μέρα λοιπόν ναι. είχε και 80 τραυματίε, το πάμε. Α, ναι. Και ένα νεκρό. Α. Τον Κοτσαρίδη. Για άλλου λόγου, για να μην ταραχτούν, είχε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά και τα υπόλοιπα, καρδιακή ε, φυσικά, ναι. Αλλά ήταν όμω στα χημικά που ήταν παρακάτω, στο, στο Ζάπιο στην Αμαλία, προ τα εκεί. Για να μην νομίζουν ότι. Θέλω να πω, ήταν και πιο σύνθετο, επειδή θυμόμαστε την συγκεκριμένη. Μέρα. Εγώ δεν λέω ότι κάποιο έχει την επαναστατική συνταγή τέλεια και την εφαρμόζει και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Υπάρχουν τα πάντα σε αυτή τη ζωή από κομματικούς φορείς, οργανώσεις, οργανισμούς. Ε, κανείς δεν έχει τη μόνη αλήθεια. Πολλοί έχουν να καταθέσουν πολύ σοβαρέ προτάσεις και πράξεις και και και. Αλλά ε, δεν νομίζω ότι και ένα φταίει για όλα. Μου φαίνεται τελείω παλαβό γιατί υπάρχει μια μονομανία σε αναρχοαριστεροκτή Τέτοια πλευρά, ότι για όλα φταίει αυτό. Και αυτό είναι λίγο κομικό, δεν είναι, δεν είναι και λογικό. Δεν μπορεί ένα να φταίει για όλα. Και οτιδήποτε επαναστατικό πάει να γίνει να τον μπλοκάρει ένα κόμμα. Και να έχει αυτήν αυτή, το τον ρόλο με τέτοια συνέπεια 50 χρόνια τώρα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν σοβαρά θέματα που αγωνίζονται. Φαντάζομαι. Πώ εμεί, λέει, ρωτάει ένα φίλο, πώ εμεί που δεν έχουμε ίντερνετ μπορούμε να γίνουμε θελοντές και να στηρίξουμε τον αγώνα του άλλου. Αυτό άδωνι. είναι και δική μου. Αν είναι και έχω ίντερνετ, αλλά θέλω να γίνουμε όλου του τρόπου και με μέλη. Κύριε Φίλε, μπορεί να πα απλά στην τουαλέτα. Ε, και να... Ναι, Όχι να τραβήξει Καζανάκη Δεν είπα χωρίς είναι, είναι μια στήριξη των αγώνα Άδωνη Και εδώ, εδώ μας κατηγορούν, βέβαια αλλά εκεί ενότητα ρε Ήθελα να έξαρτησα να έχει κάνει η ζωή που πιστεύω ότι είναι Επανάξια σε όλα της και σταθερή Στα πιστεύω τη και την τρολάρετε Τι μια, μας αυτό, έχει κάνει, μας ισχύει. κατηγορεί για εμπάθεια που είμαστε Να τα λέμε και αυτά έτσι Και η ΕΔΙΠΣΟΣ έχει ωραία και Δημοκρατική Βουλή και τον πρόεδρο τη τον εκλέγουν οι επισκέπτες. Την έφαγε στη ζωή απόστελε έχει και ωραίες παραλίες άσχετο αυτό. Τέλο πάντων, ένα θεματάκι με τη ζωή μας το καταλογίζουν. Ναι, εντάξει. Να πω, Α, και κολλημένος, δεν πειράζει, δεν πειράζει. εγώ το ξεπερνάω σιγά σιγά. Εγώ νιώθω ότι ειδικά για το θέμα ζωής έχουμε πει λίγα. Ναι. Αν θες τη δική μου γνώμη. Ναι, γιατί είναι άβυσο. Σωστό. Ναι, και γι' αυτό. Ανάβυσο, δεν ξέρω τι είναι η ζωή. Ένα ακούσουμε. Έχει βγει μια συνομιλία. Γιώργο, θα προλάβουμε, φαντάζομαι, να την ακούσουμε εντάχει. Ε, δεν, είναι, ετσι, δεν είναι το πλήρε, είναι 10 λεπτά. Ε, η συνομιλία Χρυσαυγητών μετά τη δολοφονία Φίσα. Κάτι πυρεότε ένα τύπο εκεί και μια τύπησα. Είναι ο πανικό. Θα ακούσουμε μόνο αυτό το απόσπασμα. Είναι κάποια δεύτερα, δεν είναι μεγάλο. Ο πανικό του Χρυσαυγήτη επειδή είχε αρχίσει αστυνομία και έκανε στα σπίτια. Πρέπει να έχουνε μείνει φωτογραφίε φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω πού. Τι φωτογραφίες. Σε Χρυσής Αυγής Ρενικό. Α, στο... στο άλμπουμ. Καλά φωτογραφίε, φωτογραφίες, Έχω καλά δει από επεισόδια που είπα. Ήρθαν οι διαφημίσει και μάσισαν τη συνομιλία και το τέπι που θέλαμε να ακούσουμε. Θα το ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, έτσι βγάζει μια ηλαρότητα. Ε, τα συστήματα εδώ, τα τεχνικά, τα κάλυψαν όλα. Ο καπιταλισμό, αυτό ναι, αυτό. Ο του Εμεί λοιπόν, που είμαστε νεροκουβαλιστέ του καπιταλισμού, πάμε να φύγουμε τώρα. να νεροκουβαλίσουμε στις γνωστέ διαδικασίε και τοποθεσίε. Ακολουθεί μαγκαζίνο, γεια σα.